Εσπέρα Πέμπτης, 17 Μαρτίου, 1894, Εστία, Ερματοκιβώτιον. Μια ανυπόφορη ρεκλάμα. Κύριε διευθυντά της Εστίας, παρευρέθηκα κι εγώ στο τελευταίο κονσέρτο της Φιλερμονική. Άνθρωπος όχι τεχνοκρίτης, αλούτε άμουσος. Όλα μου εμφανίσαν πολύ καλά, εντύπωση δε μου έκαμε και ο μικρός βιολινιστής Σοκράτης Βλάχος. Δια να μην είμαι και όλος διόλου απομονωμένος στην κρίση μου, εφρόντιζα ωστόσο μόνον δια τας μου εντυπώσεις και όχι για να φωτίσω τους άλλους, ερώτησα και έναν καλόν μουσικόν μου ας μου συγχωρηθεί να μην υπό το όνομά του, είναι όμως ξένος και επιστήμων μουσικός. Πώς έκρινε και αυτός το όλον κονσέρτο και προπάντων την εκτέλεση του παιδιού, είκοσα δε την ίδια κρίση. Καλά. Έως αυτού είναι πράγματι όλα καλά. Και επειδή γνωρίζω ότι ιδιαιτέρως τεχνοκρίτας εφημερίδες δεν έχουν, προκειμένου δε περί καλλιτεχνίας εν γέννη δεν πιστεύω ότι μπορούμε να έχουμε κάπως σπουδαίους τεχνοκρίτας είτε μεταξύ εφημεριδογράφων είτε μεταξύ ιδιωτών, επερίμενα να αναγνώσω και εις εφημερίδα εφημερίδας επενετικάς μεν πάντοτε κρίσεις, αλλά με κάποια μετριοφροσύνη και προπάντων όχι υπερβολικά φουσκωμένας. Εν τούτης ομολογώ ότι έπαθα μεγάλη απογοήτευση. Ή δεν είχαν τίποτε εφημερίδες, ή ακριβώς είχαν ότι οι ανυπόφοροι καλύτερα να την υποαϊδείς ρεκλάμα μπορεί να γεννήσει. Ευρίκα, βρήκα όχι μόνον φουσκωμένα, αλλά και παραφουσκωμένα πράγματα. Το πρώτον, ότι ξηρά-ξηρά αναγράφουν εφημερίδες μίαν είδηση πολύ σπουδαία κατά την γνώμη μου και αυτήν χωρίς καμίαν κρίσιν, το ευρίσκω πολύ κακό. Αν η καθοδήγηση της κοινή γνώμης και η ενθάρρυνση των υπέρ της κοινωνίας πρέπει να είναι των εφημερίδων σπουδαία φροντίς, τότε προκειμένου περί της θεραπείας, της καλιτεχνίας εις τον ομολογουμένος νηπιάζοντα ή στατιά αυτά πράγματα τόπων μας και μάλιστα προκειμένου περί της διαδόσεως και ενισχύσεω του μουσικού αισθήματος, ε, εφημερίδες πρέπει και χώρων περισσότερων να αφιερώνουν και προσοχή περισσότερη στο πράγμα να δίδουν παρά όπως συνήθως τούτο γίνεται. Να σχηματιστεί μία κοινή υπεποίθησης, να φωτιστεί η κοινή γνώμη, να οδηγηθεί και ενθαρρυνθεί ο κόσμος, νομίζω πως αξίζει τον κόπο, όταν πρόκειται να μάθομεν ότι η εθνική μας αμουσία υποχωρεί γοργός πλέον εις την καλλιτεχνική σπουδή και την εγκάρδια αγάπη προς την θεωτάτην των τεχνών, την ισ όλους προσιτήν, όλους διδάσκουσαν, όλους μορφώνουσαν, όλους παρηγορούσαν και θέλγουσαν μουσικήν. Το πώς εννοώ αυτήν την καθοδήγηση και πόση σημασία εις το πράγμα πρέπει να δώσουμε. δεν είναι καιρός τώρα να είπω. Το προτείνω όμως ως άξιον μελέτης θέμα εις την αγαπητή αιστεία και αν μου το επιτρέπετε θα το πραγματευθώ ευχαρίστως εις τα στήλα της. Από το κακό όμως χειρότερο είναι όταν αντί να σιωπούν εφημερίδες, διόσα πράγματα δεν έχουν πρόχειρη μίαν καλήν κρίσιν, λέγουν χωρίς κρίση άριτα αθέμητα. Έτσι είδαμε με εκπληξή μου, μάλιστα με αγανάκτηση, πολύ δικαία πιστεύω, να θεοποιείται ο μικρός Σοκράτης. Καλά που δεν βγήκε και φιλόσοφος, διότι τότε θα τον έλεγαν και μεγαλύτερο από τον παλαιό Σοκράτη. Αλλά όμω όμως μεγάλος μουσουργός, μάλιστα απολόνιο, και η αγαπητή του μανούλα αναμφιβόλως θα είναι νημοσύνη η αρμονία και η αδερφούλα του πολύμνια. Είναι δε και το προσωπάκι του πλασμένο από ζήθων, γάλα και ατικών εθέρα, από τον οποίο όμως έλειψε δυστυχώς, το ατικόν άλλας. Αλλά ξέρετε τι είναι το αποτέλεσμα αυτής της ιστορίας. Θα σας το είπω με ολίγα λόγια. Το παιδί έπαιξε καλά και υποθέτω ότι έχει πολύ μουσική νεφίαν, των μουσικών, καθώς λέγουν, μάλιστα ίσως έχει και έξοχων μουσικών πνεύμα. Αλλά μουσικός δεν είναι. Ίσως θα γίνει, αλλά αυτό ακόμα δεν το γνωρίζομεν. Μάλιστα φοβούμε ότι μπορούμε να ανασχέσουμε την προοδόν του, με την αϋπόφορη περί αυτού πρόοδων, όπως την κάνουν μερικέ εφημερίδες. Καθώς ο καλλιτέχνης δεν μορφώνεται, παρά με τα μακράν και εργασίαν, δείτε δε και αυτός και χρόνου πολλού και τύχης λαμπράς. Δείτε προπάντων Δασκάλων σπουδαίων Υπό τους οποίους μπορεί να αναπτύξει Το τάλαντόν του Μάθει την τέχνη του Και διορθώσει Τας ελήψης του Όταν όμως Επενείς μεν αυτόν Φουσκώνεις δε Τα μυαλά γονέων Και φίλων Τον δηλητηριάζει Με δηλητήριον Που λειτουργεί αργά αλλά ασφαλώς. Θέλεις όμως να τον καταστήσεις μέλλοντα καλλιτέχνην. Αν ίσως είναι επικισμένος από την φύσην και την επιμέλεια του, θα γίνει τι ούτως. Δείξε του αμέσως τι οφείλει να κάνει. Οφείλει δε να φοιτήσει σχολείων. να ακολουθήσει δεδασκάλου σπουδαίους και αυτός σπουδαίος να μεταμεληθεί εάν δεν κάμει όλα αυτά, θα μείνει μόνο με το καλλιτεχνικό του τάλαντον, αλλά καλλιτέχνη δεν θα γίνει. Όποιος δεν πείθεται, ας ανατρέξει λίγον και εις παραδείγματα άλλα και θα έβρει ούτε δεν έχω άδικον. η ανυπόφορη, η αηδής ρεκλάμα, πόσα δεν μπορεί να είπε κανείς περί αυτής. Ο μικρός, ίσως πολύ ο κράτη, κινδυνεύει να δηλητηριαστεί από αυτήν εις πολύ τρυφεράν ηλικίαν, σώσα τέτον. Συνιστώντας Αυτόν να μαθητεύσει, οδηγούντες Αυτόν εις το αυτών παραδίδοντες Αυτόν εις δασκάλους. Ας μάθει, α διδαχθεί, ας προαχθεί και τότε κρίνατε Τον. Και αναγορεύσατε Αυτόν ως καλλιτέχνη ο ειδικό σας, Ωμέγα.